Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News Πέντε τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ Μαζί Tix Για πρώτη φορά σε εφημερίδα Όλες οι μεγάλες επιτυχίες τους Και Γιούγκερμαν Το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Καραγάτζη Από τις εκδόσεις της Εστίας Real News Η αληθινή εφημερίδα Real FM στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο Κουράστηκα Σε βλέπω Όχι, κουράστηκα Κουράστηκα Σε βλέπω Όχι, κουράστηκα Το βλέπω κύριε Βουλίγια, το βλέπω Έχουμε φτάσει στο σημείο που και ο Άδωνις ο Γεωργιάδης, χτες το μεσημέρι σε μια live εκπομπή που έκανε με τον αδερφό του Λεωνίδα και πουλούσαν τα γνωστά βιβλία, να φτάσει να πει ότι κουράστηκε με αυτό το ύφος το όντως κουρασμένο και απόδειξη μεγαλύτερη ητοπάθειας εν των εκλογών που έρχονται με και την άλλη Κυριακή νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε θα τα ακούσουμε αναλυτικά δώστε μια βάση διότι όταν βγαίνουν πριν τις εκλογές και αντιλώνουν κουρασμένοι συχτηρισμένοι, απογοητευμένοι από τον κόσμο και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει το λάθος που θα κάνει έχουν δει τα μάτια του μεγάλη διαφορά για να αναγκαστεί να πει αυτά ο Άδωνης Εγώ λέω τον εαυτό μου έτσι, δεν μιλάω τώρα για την κυβέρνηση μου, κάτι μας συνεκπομπεί λέω, ναι, για εκπομπή δική μας ο Άδωνος και ο Λεωνίδας. Mm. Μιλάω τον εαυτό μου, εγώ ο Άδωνος Γιωργιάς σας λέω που έχω βρεθεί στο επίκεντρο αν θέλετε όλες αυτές τις φασαρίες των τεσσάρων, τότε σας λέω, παιδιά, κουράστηκαμε. Αν δεν έχουμε υποστήξε το λαό, δεν γίνεται αυτή η βιβλία. Mm -hmm. Τα κάνουμε τώρα. Πότε θα ξαναδω το Πορτολ Στην τελική Ο καθένας θα κάνει στη ζωή αυτή Αλλά να ξέρουμε ακριβώς Τι συμμένει επιλογών Αν έχει κουραστεί και ο ακούραστος Πάει να πει Ότι πολύ μαύρα Πιο μαύρα δεν γίνεται dark, κατά, dark, κατά μαύρο Έρχεται και πλησιάζει Το έχουν δει φαίνεται Υπάρχουν και σήμερα κάποιε δημοσκοπήσεις από εδώ και από εκεί Λέγονται και διάφορα Μη δίνεται σημασία Απλά γενικώ μια ατμόσφαιρα σε αυτήν πατάμε εμεί σε καμία δημοσκόπηση δεν τους, ε, τους δίνουμε και ιδιαίτερη αξία έτσι και αλλιώ, έτσι όπως γίνονται και έτσι όπως μαγειρεύονται και, και, και. Όμω η αίσθηση στο δρόμο και όπου βρεθεί τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα γιατί υπάρχει και η επαρχία που είναι αστάθμητος παράγοντας του, για εμάς εδώ τους Αθηναίους οπότε και βλέποντας όλα αυτά βλέποντας και το Βενιζέλο να δηλώνει μια κούραση και μια φοβερή ειλικρίνεια ο Βενιζέλος ξαφνικά Μια κούραση του Σαμαρά που κάνει κάποιε ομιλίε μέσα σε κλειστέ αίθουσε των 300 ατόμων, επαναλαμβάνει, μυρικάζει τα ίδια εφηελογήματα και κάτι διαφημίσει που έχει κάνει με μόνο φωτογραφίε, όχι ούτε καν βίντεο να κάτσουν εκεί να του γυρίσουν. Όλα αυτά μπορεί και να σημαίνουν κάτι θετικό για του πολλού αυτού του τόπου. Εάν δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή την προσπάθεια και να πούμε σε αυτού που τρέχουν την ημέρα, σαν λαός ναι, ρε με διαμπράβο, και εμεί μπορούμε παρά κρίση. Εάν δεν κάνουμε αυτό. Widzę to, że nie ma. Ferdy, τι Εγώ <γιλισμόν> <με κοδευάθω> κάτι. <γιλισμόν> Δεν θα πάρουν την εξουσία κομμουνιστές. Αυτό ήταν στην αρχή της εκπομπής που είχε κέφτια. Μετά όσο τα σκεφτόταν και τα συζητούσε με τον αδερφό έπεφτε και έφτασε στα κουράστηκα και στα κουράστηκα. Και έτσι πρέπει να γίνει να φύγουν κουρασμένοι, καταξευθυλισμένοι Ταπεινωμένοι όπω ακριβώ ταπεινωσαν ένα λαό, γιατί δεν τον κατέστρεψαν μόνο οικονομικά, τον έχουν ταπεινώσει κιόλα και αποδεικνύεται καθημερινά και με τα δημοσιεύματα και με τα βιβλία και όλα αυτά που τα ξέραμε και τα λέγαμε ω ένστικτο, ω ελαφριά πληροφόρηση, τώρα έρχεται ω επιβεβαίωση από διάφορε πλευρέ. παράγοντες τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία ψηφίζουμε σε δέκα που διόριζαν, ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσει, Πιόνια, Ανδρίκελα, όλου αυτού που. Καμαρώνουνε, κοκορεύονται, τώρα έχουν κουραστεί και προσπαθούν να λουφάξουν όπως μπορούν και έταζαν ότι θα σώσουν τον τόπο. Μας καλούσε στην αρχή της χθεσινής του εκπομπής ο Υπουργός να πολεμήσουμε για και μαζί τον Πρωθυπουργό. Κάποιοι θεωρούν τους Έλληνες βλάκες. Κάποιοι θεωρούν ότι οι Έλληνες μετά από όλα αυτά που περάσαμε αντί να πάνε στην Καλπ να πούνε ένα ευχαριστώ στο Σαμαρά Θα πάνε να τον κατασφίσουν. Θα πάνε να τον αφήσουν να μείνει μόνο του. Θα πάνε να τον αφήσουν να αισθάνεται μόνο του. Ε, όχι! Οι Έλληνε θα μα εκεί! Άρα. Να βοηθήσουμε τον Πρωθυπουργό μα που όλη τη μέρα όρθιο και δεν την μάχη μα! Για τι οικογένειές μα! Για το μέλλον μα στην Ευρώπη! Σιγά-σιγά να αφήσουμε αυτού να έρθουν να κρεμίζουν ό,τι χτίσαμε! Λιουλιά. Oh, Είπαν και το υπερμάχο, διότι έτσι κλείνει κάθε μεγάλη περίοδο. Είτε πρόκειται για τη βασιλεύουσα, είτε πρόκειται για του τσιχάρπαστου. Ο κακαού από την Πράγα δεν είναι. Σύντροφε λέει το ότι έχουν καταλάβει ότι θα φάνε μεγάλη. Τα φαίνεται και από τι ατάκε του στυλ. Οι ευρωεκλογέ δεν σημαίνουν τίποτα για τι εθνικέ. Ναι, αυτό ακριβώ. Οι ευρωεκλογέ δεν σημαίνουν τίποτα για τι εθνικέ. Θα αποδειχθεί μεθαύριο, την άλλη Κυριακή. Αν ας πάνε να ξεκουμπιστούν με τις ευχές μας. Άλλο ακροατή, η Μαρία, Γιάννου Σάκη. Ο Σαμαράς πηγαίνει από εδώ και από εκεί, μιλάει, μίλησε και στη Θεσσαλονίκη, πολύ μεγάλη επιτυχία και είπε για τις αδικίες. Έχει κάνει τόσες πολλέ. διάλεξε δύο στην τύχη και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για έναν πολιτικό να έχει καταφέρει μέσα σε δύο χρόνια να κάνει τόσες πολλέ αδικίες σε τόσο μεγάλη μερίδα ε, του ελληνικού λαού. Είπε πώ ακριβώς θα τις αποκαταστήσει. Για την ακρίβεια δεν θα αποκαταστήσει τίποτα, είπε κάτι χειρότερο. Γιατί πράγματι αδικίες έγιναν πολλές, όπως στην περίπτωση των παλινός και των βορειοπυρωτών μας. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω ότι άμεσα για τους Ελληνοπόντιους και τους βορειοπυρώτες, ότι μπορώ άμεσα αυτό να το αλλάξω. Μπορώ όμως να πω ότι τους έχω συνεχώ στο νου μου. Μπορώ όμω να πω ότι τους έχω συνεχώς στο νου μου mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα Ο εκλεκτός του επιχειρηματικού κόσμου Το είπε ο Βενιζέλος, θα το ακούσουμε στην πορεία Είναι ο Παπαδήμος, αν έχετε ξεχάσει την τόσο Ζεστή ανθρώπινη φωνή που μπήκε και αυτό, τον έβαλαν, έκαναν μόκο οι υπόλοιποι. Ο Σαμαρά αντάλλαξε όλο αυτό με την μετέπειτα πρωθυπουργία και με τη μεγάλη στροφή. Και εκεί για να κουμαντάρει ένα λαό, να μπουν οι τράπεζε, να υπάρχουν οι τράπεζε, να πάρουν κάτι δι οι τράπεζε πάνω στα κεφάλια, στι πλάτε του κόσμου που οι φόροι από τον Παπαδήμο και μετά έχουν πενταπλασιαστεί. Και ίσω ο αριθμό είναι πολύ μικρό. Στέλνει μήνυμα εδώ, η Μάρο, άνεργη. Στέλνει σχεδόν κάθε μέρα και λέει. Τους καθάρισε από Αμπασχαλινό Αυγό τους Μερκελιστές, Σούλτ και Σία ο Αλέξης, Και τους ντόπιου βοηθούς τους, σάμαρο, Μάρο, Μπένιδες, Κουτσούμπες, Κανέλιδες και λοιπούς συγγενείς. Μόνοι μας και όλοι σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Η Μάρο. Μάρο μου είσαι εκτός γραμμής, διότι και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν θα είμαστε εμεί κι όλοι οι άλλοι, Σα ίσα θα πατήσει το λαό και θα κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί και λέει ότι θα κάνει. Δεν είναι καλό να είναι κάποιο κόμμα μόνο του, απέναντι στην κοινωνία, γιατί και ποσοστιαία δεν βγαίνει αυτό, αριθμητικά δεν βγαίνει, αλλά και γενικώ δεν είναι καλό να υπάρχει τέτοιου τύπου υπεροψία και έπαρση, γιατί αυτή την υπεροψία και την έπαρση την είχαμε ζήσει παλιότερα και από άλλα κόμματα. Τέλο πάντων, αφορμή παίρνουμε από αυτό που γράφει, να σου πούμε και εμείς μέρα, Πολύ αντικειμενικά, πολύ αντικειμενικά όμως, όσο δεν το έχουμε κάνει ποτέ... Ο Αλέξη Χθε ήταν πάρα πολύ καλός στο debate που έγινε με την Ευρώπη. Πραγματικά δεν είπε τι θα κάνει τόσο, τα ξέρουμε εμείς εδώ. Έκανε διαπιστώσεις, ήταν σχετικά εύκολο αυτό... και είχε απέναντι το Γιούγκερ και τους άλλους που πραγματικά δεν ήξαν να την απαντήσουν. Ήταν καλός, δεν το περιμέναμε, πέσαμε από τα σύννεφα όντως. Νομίζω είναι και μια γενική εικόνα από συζητήσεις που έχουμε κάνει το πρωί... Ε, επικοινωνιακά στάθηκε μια χαρά και πολύ καλά έκανε και επέλεξε τα ελληνικά και πολύ καλά έκανε και θα έπρεπε και περισσότερο να πιέσει το Γιούγκερ γιατί το έκανε μόνο μια φορά για να μας απαντήσει τι ακριβώς συνέβη στι Κάνε. και αλήθεια θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γιούγκερ τι έγινε σε αυτή την παρασκηνιακή σύνοδο των Κανών. Όπου ο κ. Μπαρόζο και εσεί συμμετείχατε σε διαβουλεύσεις προκειμένου να αντικατασταθούν δύο εκλεγμένε κυβερνήσει στην Ελλάδα και στην Ιταλία, προκειμένου να έρθουν τεχνοκράτε, τραπεζίτε για να συνεχίσουν τη λιτότητα. Και για ποιο λόγο εσεί ήσασταν αυτοί που έπρεπε να επιβάλετε σε μια χώρα τι είδου δημοψήφισμα πρέπει να κάνει, όταν πριν μα είπατε ότι σέβεστε το Σύνταγμα που ορίζει σαφώ αυτέ τι διαδικασίε, το Σύνταγμα τη Ελλάδα εν προκειμένου. Και Άλλα πολλά. Όχι δεν το είδατε, ήταν μια ωραία βραδιά, είχε ένα ενδιαφέρον. Γενικώ, πώ γίνονται τα debate με ένα γρήγορο ρυθμό, με τα τζόκερ που χρησιμοποιούσαν εκεί, με τι αντιδράσει στο Twitter, τι πανευρωπαϊκέ, νομίζω και σε κάτι μετρήσει πάλι ήταν πρώτο ο Αλέξη, ήταν ο Νέο, οι άλλοι ήταν άλλαντ' και είδαμε και τι ακριβώ, ποια είναι η ποιότητα των ηγετών τη Ευρώπη, ο Γιούγκερ και οι υπόλοιποι. Ενώ τον ρώτησε πολύ συγκεκριμένα, κάποια στιγμή δεν απάντησε καν. Ε, ένιωσε, εκπλάγηκε. Και η παρουσιάστρια εκεί που ήταν και του είπε του Γιούγκερ να έχετε και ένα τζόκερ για να απαντήσετε, μια, μια ευκαιρία τζόκερ μια ευκαιρία για να απαντήσετε τίποτα ο Γιούγκερ εκεί κανονικά δεν έχει μάθει να συζητάει έτσι προφανώς έχει μάθει μόνο με σκυλάκια γύρω τριγύρω δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί ο Αλέξης σκυλάκι θα το δούμε αυτό στην πορεία αλλά χτες στα λόγια και στα επικοινωνιακά ήταν μια πολύ καλή εικόνα, ευνοεί την Ελλάδα ευνοεί τις της Ελλάδας, Έτσι όπω. Είναι αυτό ο λάκος εκεί με τα λιοντάρια. Δεν ξέρω τι πιθανότητα μπορεί να έχει ένα χριστιανό μέσα εκεί, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Θα το δούμε, εν περιπτώσει, αν έχει κέφια ο ελληνικό λαό. Κέφια δεν έχει ο Βενιζέλο, όπω θα ακούσετε τώρα, διότι έρχονται βαριέ και πολύ δύσκολε μέρε. Δεν φοβάμαι τίποτα πολιτικό. Να έχει ζυμώσει Να έχει επόμενη μέρα για εσά Δεν φοβάμαι τίποτα πολιτικό. Φοβάμαι άλλα πράγματα. Από πώ με ασχολούν πράγματα που έχουν σχέση με το παιδί μου, που έχουν σχέσει με του φίλου μου έχουν σχέσει με τη χώρα που έχουν σχέσει με το τυχαίο, που έχουν σχέσει με τι αγωνίε μα υπαξιακέ. Πιστεύετε ότι μπορεί να με φοβίζουν πολιτικά ζητήματα. Αλλά κάνει και ασχολητή με του φίλου και το παιδί. Την κόρη που του είπε μπαμπά κάνει Μπαμπάκη τα Δέοντα και με τα υπαξιάκά του, διότι δεν θα έχει να ασχοληθεί και με τίποτα άλλο. Μόνο με αυτά θα έχει να ασχοληθεί. Και τώρα που κάνει και μια ανασκόπηση του τι ακριβώ έχει διαπράξει και πράξη σε αυτό τον τόπο. Πολύ καλά κάνει και ασχολείται με τι τύψει του, αν έχει τέτοιε. ή εν πάση περιπτώσει τα πολλά υπαρξιακά. Σα ασχοληθεί και με αυτά. ίσω δει και καλύτερη μέρα ο ίδιο, με τόσα βάρη που έχει φορτωθεί, με τόση σωτηρία και με τόσο πόνο για του ανέργου και του καταδιοκόμενου τους, του ελληνικού λαού αυτού του τόπου. Είπαμε τόπο και να κάνουμε μια βόλτα, διότι έθεσε το κομβικό ερώτημα από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε που πάμε, Λονδίνο, Άμστερνταμ, την Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας. Ξέρετε που πάμε Τρίπολη Άστρος, Ναύπλιο Επίδαυρος Τρίπολη, Σπάρτη, Γήθιο, Αρεόπολη Ξέρετε που πάμε στην Κυψέλη στο Βανγκράτη με Σμύρνη και Μοσκάπου Ξέρετε που πάμε Καλαμάτα, Αρεόπολη, Γήθιο, Μονεμβασιά, Παρίσι, Λεονίδιο. Άστρος. Ξέρετε που πάμε Στην, στην, αξό, να αλλάξω, να αλλάξω, στην Ξέρετε που πάμε Στα τσακίδια Ωραία είναι Εκείνο το μόνο σίγουρο Από ότι φαίνεται και έτσι πρέπει και ας μη φαίνεται έτσι πρέπει Και αν δεν γίνει τώρα σε ξάμινο, σε τρίμηνο, σε μήνα Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει Οι καθαρίστριες τις ξέρουμε όλοι Τις θυμόμαστε Παρακολουθούμε τι ακριβώ τον αγώνα του κάτω στον δρόμο. Δεν το έβαλαν κάτω και όπω έχετε ακούσει, έχουν μια νίκη δικαστική. Είναι και αυτό χρήσιμο, γιατί δεν είναι το μόνο. Έχουν ηθική νίκη, έχουν συλλογική νίκη, κοινωνική αποδοχή. Ακουμπούσε πάνω του πολύ μεγάλο κομμάτι. Ήταν ένα μικρό στοίχημα και χθε βγήκε μια απόφαση από το πρωτοδικείο που θεωρεί παράνομη τη διαθεσιμότητά του. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί αυτά τα δικαστικά υπάρχουν έχουν παράθυρα, τερτύπια και διάφορα κόλπα πάντως αυτό και μέχρι εδώ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη έχασαν την ευκαιρία, είναι άτυχε οι καθαρίστρες γιατί μετά από αυτή την απόφαση χάνουν τη μοναδική ευκαιρία που είχαν να μπουν στον επιχειρηματικό κόσμο όπως τους έταζε ο υπουργό τους Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ Ναι, η απάντηση είναι ναι η απάντηση σε αυτό το οποίο μπορεί να σας ακούγεται πολύ ξένο αυτή τη στιγμή ως ιδέα.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 Καταρχάς το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προτιμήσει κοινωνικέ κοινωνικές επιχειρήσεις. Μα... Έχει αυτή τη νομική δυνατότητα να το κάνει. Νομίζω ότι μας κα... τώρα Φέσαι, αυτό που μας καθόλου. λέτε. Είμαι πολύ συγκεκριμένο. Είμαστε, είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο Μαι. δημόσιο Μαι. και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να, ξανα... να μπούμε στον ίδιο χώρο που αυτό δουλεύαμε. Που... Με, με ρωτήσατε να σας δώσω μια διέξοδο. Θα γίνετε επιχειρηματίες. Είναι ένας παλιός διάλογος, περίπου δύο μήνες τότε που και ο Στρουνάρας σε μια βραδινή συνέντευξη στον Περτεντέρι αλλά και ο Κυριάκος το πρωί ε, τους είπε ότι υπάρχει αυτός ο δρόμος Τελικά με τον αγώνα τους τη δουλειά τους θέλουν δεν θέλει κανεί να γίνει επιχειρηματίας μια δουλειά και είναι και απλή δουλειά και είναι η δουλειά που έχουν μάθει να κάνουν αυτές οι γυναίκες οι οποίες ξεπλένουν Πολλών άλλων τις βρωμιές και τις, ε, την ακινησία και τη σκόνη, αυτό έχουν καταφέρει, τη σκόνη του λαού, των υπολείπων κομματιών που απογοητεύονται αμέσως. Αν κάτι δείχνει όλη αυτή η ιστορία είναι αυτό ακριβώς, ότι δεν το βάλαν κάτω, 60-40 όσες ήτανε για τις υπόλοιπες και έχουν καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. 21. 208 200, το πιο φωτεινό παράδειγμα των τελευταίων μηνών. Να το αναφέρετε στον Αποστόλη. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio papaki realfm.gr και ο θέλει να στείλει SMS γραφή real και ενώ το μηνυμάτω αποστολή στο 54% 100. αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και μόλις έμαθαν χτες τα νέα τα ευχάριστα από το, τη δικαιοσύνη οι καθαρίστηες μετέτρεψαν το γνωστό σύνθημα. Λιβότα! Μω τώρα μια βλόφα είναι που θα βγούμε από το ευρώ, σιγά που θα μας διώξουν από το ευρώ. Εγώ ως Άντων σας λέω που έχω βρεθεί στο επίκεντρο αν θέλετε όλες αυτές τις φασαρίες των τεσσάρων. Τώρα λέω παιδιά κουράστηκαμε. Αν δεν έχουμε υποστήξει το λαό δεν γίνεται αυτή η βιβλιά. Mm -hmm. Τα κάνουμε τώρα. Εναποθέτω την ευθύνη για τον τόπο στο λαό. Αυτή ωραία γλαρέτζο. Κουράστηκα. Θα βλέπω. Όχι, κουράστηκα. Το βλέπω, κύριε Κουλυγέ, το Τα τσακίδια. Κουράστηκα. Σε βλέπω. Όχι, κουράστηκα. Το βλέπω κύριε Υπουργέ, το βλέπω. Ξέρετε που πάμε. που πάμε. Στα τσακίδια. 10 εκατομμύρια, 10 και κάτι νομίζω είχε βγάλει απογραφή κοντά στα 11, 1700. Έχουν πεθάνει τα 6, έχουμε μείνει 4, 700. Μια χαρά. Αυτό δεν το λέμε εμεί, το λέει ο Πάνο Καμένο. Σε αυτέ τι εκλογέ που έρχονται στι 25 Μαου, να απαντήσουμε ένα μεγάλο όχι στην υποχώρηση στην εθνική κυριαρχία, στην επαναφορά τη δημοκρατία, του συντάγματο και να θεσπίσουμε εκείνου του κανόνε ώστε να μπορέσουν τα παιδιά μα να ζήσουν σε αυτή τη χώρα. Ο σιγά σιγά η ρημόνι, με 2,5 εκατομμύρια ανέργους, με 3 εκατομμύρια ανασφάλιστος, με 6 εκατομμύρια Ελλήνων που αυτοκτώνησαν. <Ρι> 6 εκατομμύρια Ελλήνων που αυτοκτώνησαν. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Θα έρθει και η ώρα των 6 εκατομμυρίων. Προς το παρόν είμαστε σε πολύ πιο χαμηλά νούμερα. Λάος, μέρος Α. Αποστόλη μου, καλημέρα. Έχω να σας ακούσω πάρα πολύ καιρό. Είμαι ικανο... ικανοποιημένη από τις εκπομπές και δεν χρειάστηκε. Πλην όμως τώρα θα με αφήσει να πω αυτά που θέλω. Λοιπόν, αυτό το χοντρόβο είδε ο πιγκουίνο, που βγαίνει και θέλει να δει τη Δούρου με το μαγιο. Δεν ζητώ να αφαιρεθεί η φάτσα της Χρειάς Δούρου. Θέλω πριν από τις εκλογές...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 Τίποτα, γιατί έχει βγει. Έχει, δεν yeah. το θέλουμε να δούμε. Να έχει τίποτα δεν θα πάρει να το πιάσει και να το δει. Ο αλήθεια. Δεν λέω για το, το τσούνο. Τα μαστάρια είναι πιο μεγάλα από το τσούνοι. Δεν λέω για το τσούνη. Αλλά πρόσεχες κι εσύ. Ας πρόσεχες. Εσύ. Από, από, από, πρόσεχα, α... Που την ππάτει, ποιο θα... ξέρει πόσε φορέ την πάντη. Όχι, πριν 20 χρόνια την ππάτει. Αμιαφορά του που είναι χαμπάρι μετά. Πριν 20 χρόνια δεν υπάρχει παραγραφή, να ξέρει. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τον άλλον, ας πούμε, ο οποίος είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο και το βάζουμε επικεφαλή του Ευρωπαϊκό πολιτικό μας. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, Λε. Γύρισε και είπε ο Πάγκαλος για το Βλέζο τον είπε νούμερο των άνθρωπων που κατέβασε στη σημαία. Λογικό. Ε... Ο Πάγκαλος το πει. Τι θα πει ο Πάγκαλος. Για τον παππού του που ίδρυσε τα τάγματα ασφαλεία στην κατοχή και ήταν ρουφιάνι από την κούνια τους. Τι θα πούμε, τι πρέπει να πει κάποιο. Δεν χρειάστηκε να πει κάτι εκεί. Δεν τέθηκε το θέμα. Γιατί δεν χρειάζεται. Δεν τέθηκε το θέμα. Δεν το έθεσαν θέμα οι δημοσιογράφοι που πέραν τη συνέντευξη. Βέβαια, δεν ούτε θα είπαν θα κάτι πει. για να πειρασπιστούν το Γλέζο. Είπαν εκεί το άδενη σωστό και αυτά, μέχρι εκεί. Αλλά δεν έθεσαν ναι. κάποιο άλλο θέμα. Ο ξέρει ο κόσμο ότι ο παππού του ίδρυσε κατάγματα το ασφαλεία και κυνηγάγανε του Μια ζωή που αυτοί οι άνθρωποι. Αποστολή, Έλα. ο ΑΕ μου είχε κάνει ρύθμιση 48 δόσει, δεν του πλήρωσα τώρα 4 μήνε και πάω να ξαναξεκινήσω πάλι και μου λέει τώρα θα σα το κάνουμε 12. Δηλαδή θα μου ακριβεί αυξήσει τη δόση. Τέλο πάντων, αυτά για αυτού που αψηφίζουν τη Δημοκρατία. Χτε το ταξί μέσα Συζητούσα μια κυρία για τα χρέη των κομμάτων και μου λέει, έκανα και προμόσιο για την Ελληνοφρένεια, και μου λέει πέρst τον Αποστολή και του δημοσιογράφου να βγάλουν τι χρωστάνε τα κόμματα στο ΙΚΑ. Να βγει ο κύριο Πυρόπουλο. Τι <Συρίζει> τα κόμματα <συρίζει> στο <συρίζει> Στοίκα, σιγά το πράγμα τώρα. Μάζε βούνει... που ξέρω ένα κόμμα που δεν χρωστάει ούτε στο Ικα ούτε πουθενά ούτε στα δάνεια. Τέλο πάντων, πιέστε δημοσιογράφη από τα καβούκια. Όλη θα... ελιά. Όλη η ελιά με νέο αφημί. Τι είπε αυτό το χοντρογούβαλο Τι απ' όλα. Αυτό, αυτό το χοντροβούβαλο το Είπε για τη βρωμόφατσα τη Δούρου, σαν γιατί Είπε κολλάει η κυρία Δούρου την βρωμή φάτσα παντού. Τι? Και το νούμερο το γλέζο. Αυτά, τι άλλο να πει. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τον άλλον, α πούμε, ο οποίο είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο. Ναι, ναι, ναι, αυτό το χοντροβούβαλο, αν ναι, ο γλέζο δεν υπήρχε, δεν θα ήταν τόσο ελεύθερο να μιλάει όποτε γουστάρει αυτό το χοντροβούβαλο. Και τι πιστεύει, ότι θα ήταν ένα καθεστώ το οποίο δεν θα άρεσε τον μπάγκαλο. Αυτό περιγράφει. Μάλιστα. Ναι, αυτό δεν θα σκεφτεί. Μπορεί να μην Ελεύθερο να μιλάει τόσο εύκολα από εδώ και από εκεί, ναι. αλλά θα ήταν ελεύθερο να κάνει άλλε πράξει. Να απαγορεύει πιο εύκολα σε σένα να μιλά από εδώ και από εκεί. Και αυτό ναι. μπορεί να το χαροποιήσει ιδιαίτερος Ο κύριο Απανδρέου επέλεξε τον Πρωθυπουργό όπω είχε δικαίωμα ω αρχηγό τη πλειοψηφία. Σκέφτηκε όπω ξέρετε διάφορα ονόματα και τελικά πρότεινε τον κύριο Κακλαμάνη. Ο κύριο Κακλαμάνη δεν δέχτηκε τον κύριο Πετσάλινικο. Θυμάστε τι αντιδράσει. Και τελικώ κατέληξε ο ίδιο στον κύριο. Τον Παπαδήμο, δεν τον θέλαν τον κύριο Απαδήμο από τι Βρυξέλλε. Τον κύριο Απαδήμο τον ήθελαν πολύ στην Ελλάδα. Στελέχη του Πασό, μέσα ενημέρωση, επιχειρηματική κύκλη. Τώρα, συνομιλητή του κυρίου Μπαρόζο εξ Ελλάδος, ήταν ο κύριο Παπανδρέου. Εγώ είμαι συνομιλητής του κυρίου Ρεντ. Τον Παπαδήμο τον ήθελαν επιχειρηματική κύκλη, μέσα ενημέρωση, στελέχη του Πασόκ. Όλοι ρωτήθηκαν εκτό από το λαό για τον Παπαδήμο, όπω πολύ κοινικά. Ομολόγησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Εσείς όλοι μας θα ρωτηθούμε την Κυριακή. Κάντε καλή προπόνηση αυτή την Κυριακή για να μπουν τα γκολ την επόμενη. Καλό τριήμερο, καλή σύνεση, καλά να περάσουμε και να περνάμε γενικώ. Ακολουθούν οι παραγγελίε όπως κάθε Παρασκευή, αμέσως μετά Μαγκαζίνο, Παπαδόπουλο Ακριβοπούλου και στις 3.30 Κανέλη. Γεια σα. Ελα, θέλω να τραγούδεις εσύ για την Παρασκευή Για πες Τις πιο όμορφε μέρες μας θέλω από ο Χικμέτ Που το έχει μελοποιήσει με τη φωνή του Μάμου Λοήζου Τις πιο όμορφες μέρες μας Αυτό Α, Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Μάμου όμως Α η δικιά μου δεν σου κάνει καλά Όχι όχι Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αβετή, Που δεν είναι αρμένη σαν με ακόμα Θα βάλει τον καμπαριτζί που έλεγε ρε, θυμιατό, δεν έχει αυτά. <σομίως> και τον αναλέει έτσι αυτά τα του. και θα νικήσουμε, και τα λοιπά. Και να λέει, ο άλλο τυρεία Ρε, θα το θυμιατό, Angielo e a πάνω σε θυμιατό, Για σένα δεν ty na la to δεν ja για σένα αυτά. To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 Μια παραγγελία για αύριο, ένα παλιό για να μαθαίνουν και γενούργοι αγροατές εκπομπής Αυτό με την αναβολή που τις έλεγε για πέναλτι με τον πλακούτα Οκ, okay, κατάλαβες? Όχι Με τον πλακούτα που τις έλεγε να πάρει αυτό η αδερφή του να ε, Α, για τον στρατό, πιστεύω. με τον στρατό λες Για τον στρατό, μπράβο Λοιπόν, και φυλάκια στα βελούδινα Πού το ξέρει. έλα Ναι Ναι, με ακούτε. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, ποιον θέλετε. Τον κύριο Πλαπούτα. Μισό λεπτό να ρωτήσω τον κύριο Κάκαλο. Κα, ναι, τον κύριο Ποστόλη Πλαπούτα θέλω. Εγώ είμαι. Ε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ε, αν μπορεί κάποιο όταν τελειώσει η αναβολή του, ε, τελειώνει το δεχομή αναβολή το 2011. Αγόρι, ναι.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 Ένα ημίχρονο ακόμα. Ναι, ναι. Δηλαδή έξι μήνε. Και αν τελειώσει και αυτό και δεν έχει βγει άκρη, θα πάει στα πέναλτι. Ναι, εγώ σα πολύ σοβαρά τώρα. Γιατί, γιατί με ειρωνεύεστε. Δεν συρρονεύομαι, Σας λέω, θα πάει στα πέναλτι. Θα έχει ποινή. Αυτό εννοώ. Έχει πέναλτι μετά. Α, θα του λέω μάλιστα. Αυτό εννοώ penalty. Καλά, τι νομίζατε, εννοώ για ποδόσφαιρο. Είναι ε, Ναι, είναι φοιτητής. Και θέλει να πάρει παραπάνω <ΣΤΟ> θα πάρει ένα και μισό. Ναι, ναι. Τι είναι το ένα και μισό. Αναβολή λέω, παράταση. Ένα και μισό θα πάρει. Πείτε τον να από εδώ. Ένα και μισό. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό το ένα και μισό. Ένα γκύρι <ΣΣ> μισό. Πείτε τον να από εδώ. Θα το πάρει. Ένα γκύρι και μισό. Όχι, αρεύτη. ένα Ένα <ΣΣ> γκύρι και μισό. Πώ μιλάτε έτσι. <ΣΣ2> Άμα ήταν αγγύρι θα ήταν εντάξει, δηλαδή. <ΣΣΣ> <ΣΣ> I don't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 Αφιέρωση για Παρασκευή. Βάζει τον Καστιδιάρη που λέει Κυριαδούρου. Μετά βάζει τον Μπάγκαλο που λέει Αυτά για τη Δούρου που είπε χτε. Κυριαδούρου! Κυριαδούρου! Εγώ δεν μπορώ να βγω στον δρόμο χωρί να δω τη φάτσα τη Κυριαδούρου. Σα πω γιατί κολλάει δίκο. η κυρία Δούρου την βρωμανή τη φάτσα παντού. Μετά βάζει του Παντελίδη το πε τον άλλον ένα. Πάει να γαρντει λέει το τραγούδι. Εκεί που λέει άνδρα να κλαίει, βάζει τον Χρυσαυγίτη που κλαίει. Πε τον άλλον και να πάει να γαρντζ. <Τι> Γιατί ποτέ του δεν θα δει Δυο ματιά αντρικά να κλένε. Έτυχε και έγινε βουλευτή Χρυσή Αυγή. <συσχυσ> δεν είμαι φασίστα, δεν είμαι ναζιστή. <συσχυσ> ο Παπαντρέο, ο Ανδρέας, ο Παπαντρέο Μεγάλη Εθνική Την <συσχυσ> είναι κακό. Κάτι ξέχασε. Στη Δούρου μετά λέει νούμερο Και εκεί μπαίνει Πάγκαλο για Γλέζο. Μπράβο, λοιπόν, ξέρει να τα στολίζει. Λοιπόν, Κάποιοι άντεβρενοι, οι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντεβρενούμερο. Δεν μπορούμε να Με τον άλλο πούμε είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο. <ΣΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> okay. Και το βάζουμε στο μας. <ΣΣ> Εκεί που, ο που βάλει το που κλαίει στη, βουζ, στη Βουλή. Μόλι τελειώνει ο λέει πάμε, το πάμε το αλλάζει, βάζει το πάμε του Γιώργου και μετά γιατί ποτέ δεν θα δει Στο και Πάντρεψα Πάγκαλο και Γιώργο Καμώ τα συνικέσια Ναι αλλά πετάς και το πάμε υποχθόνια <laughs> Έλα <για. laughs> Συγνώμη, Συγγνώμη δεν το σκέφτηκα γεια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 Τη ανασφάλεια, τη ανεργία και τη οικονομική κρίση. 1924. Βουλευτικέ εκλογέ. εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικέ εκλογέ. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικέ εκλογέ εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα.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 Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν του Ναζί ω κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμού αίματο, καθαρή φιλή και περίφανη Γερμανία που θα άνοιγε στου Γερμανού. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ, Τι πιο όμορφο, τι πιο όμορφο θα θέλα να σου